Στο βιβλίο αυτό μιλήσουμε για τα αλκάλια. Τα αλκάλια ονομάζονται τα στοιχεία της πρώτης ομάδας του περιοδικού πίνακα πλην του υδρογόνου. Τα στοιχεία της ομάδας των αλκαλίων είναι το λίθιο, το νάτριο, το κάλιο, το ορβίδιο, το κέσιο και το φράγγιο, το οποίο είναι ασταθές τεχνητό στοιχείο και δεν το συναντάμε στη φύση. Όλα τα στοιχεία της ομάδας των αλκαλίων ανήκουν στα μέταλα και είναι πολύ δραστικά χημικά στοιχεία. Γι' αυτό δεν συναντώνται ελεύθερα στη φύση, αλλά βρίσκονται μόνο χημικές ενώσεις. Είναι μια κατηγορία χημικών ουσιών που χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να σχηματίζουν ιδωτικά διαλύματα με υψηλή συγκέντωση διεξιλιόντων, κάτι που τα καθιστά ισχυρές βάσεις. Έχουν πεχά μεγαλύτερο από 7 και συχνά χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές όπως παραγωγή σαπουνιών, απορυπαντικών και άλλων καθαριστικών προϊόντων. Γενικά τα αλκάλια έχουν όλες τις βασικές ιδιότητες των μετάλλων όπως αργυρόλευκη λάμψη, μεγάλη ελατότητα και αγωγημότητα θερμοκρασίας και ηλεκτρισμού. Είναι μαλακά μέταλα, μπορούν να κοπούν με μαχαίρι, με ελαφρύτερο, το λίθιο.